λέμε νές τον κύριο τσίμπρα και τον ΣΥΡΙΖΑ, όχι την προοδευτική σταθερότητα. νές τον κύριο τσίμπρα και τον Σίρισα ερώτημα αυτό λέμε νέχι τον κύριο Τσίμπρα και τον ΣΥΡΙΖΑ, όχι την προοδευτική σταθερότητα. Έρχεται το τέλος του Σαμαρά. Το λέει η Ελένη Λουκάνα, τη θυμόμαστε. Είχε πάει το βράδυ των εκλογών έξω από το εκλογικό κέντρο του Άρη Πιλιοτόπουλου. Είχαν τον καημό του, είχαν και του Λουκά από πάνω να λέει ότι θα κρεμαστούν στο σύνταγμα όλοι μαζί. Ότι έρχεται το τέλος, για τον Σπιλιωτόπουλο είχε έρθει το τέλο. Έπαιζε με τον πόνο του και έχουμε εδώ τον Βενιζέλο να δίνει μια απάντηση σε αυτό το τέλο που έρχεται: Ότι ο Βενιζέλο είναι με τον Τζίπρα και δεν είναι με τα προοδευτικά. Αλήθεια, μάλλον είναι και η πρώτη αλήθεια που έχει πει στην, στον πολιτικό του βίο ο Ευάγγελο Βενιζέλο. Όλοι ψάχνουμε από χθε και η δικαιοσύνη σιγά-σιγά τι ακριβώ πήγε λάθο με τα exit polls. Ότι με τι δημοσκοπήσεις μέχρι προχθές όλα ήταν καλά και ψάχνουμε τώρα το πεντάλεπτο εκεί στι 7 το απόγευμα που δόθηκε μια άκρο διαστρεβλωμένη εικόνα. Τη διάθεση τη κοινή γνώμη και παραπληροφοριθήκαμε και δημιουργήθηκαν ψευδεστήσει. Και, και, και, μέχρι και ο Μιχελάκης της Νέα Δημοκρατία και υπουργό ζητάει να γίνουν τα δέοντα. Για αυτή την κοροϊδία του ελληνικού λαού, ότι για τι άλλε κοροϊδίε είναι όλα καλά, δεν έχει ζητήσει κανεί να γίνει απολύτω τίποτα, στι οποίε και ο Μιχελάκη έχει συμπράξει με πολύ μεγάλη επιτυχία. Απάντησε, Αποπειράθηκε να δώσει χθε βράδυ το δελτίο ειδήσεων του ΜΕΓΑ, ήταν και ο Νικολακόπουλο εκεί, ο Ηλίας και ο Πρετεντέρη, βέβαια, τρέμει τρέμοι και τα άλλα παιδιά, φταίει η υπερεκτίμηση. Τι υπερεκτιμήθηκε, δεν καταλάβαμε. Αλλά η απάντηση στο ερώτημα γιατί πέσατε έξω ήταν επειδή υπερεκτιμήσαμε. Αυτή η υποεκτή... υπερεκτίμηση του... της ψήφου Δούρου να το πω έτσι <συροδεύεται> από μια υπερεκτίμηση της ψήφου Δρίτσα Από μια υπερεκτίμηση της ψήφου Σακελαρίδη Και ταυτόχρονα από μια υπερεκτίμηση της ψήφου του ΣΥΡΙΖΑ Στις εκλογές του Ιουνίου του 12. <συροδεύει> Δηλαδή στις τέσσερις τις δύο τελευταίες εκλογικές αναμετρήσεις ναι. είχαμε τα exit poll να υπερεκτιμούν κάθε φορά την ψήφο στο ΣΥΡΙΖΑ και να, το αποτέλεσμα να διορθώνει προς τα κάτω. Τι, τι συμβαίνει, μήπως είναι δύσκολο να πιάσετε την ψήφω του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό ήταν ένα κομβικό ερώτημα γιατί μας πήρε πέντε λεπτά να καταλάβουμε τι σημαίνει υπερεκτίμηση και γιατί ξαφνικά μπήκε αυτή η λέξη, η έννοια και η πρακτική. Ποιο υπερεκτίμησε, γιατί υπερεκτιμά, Γιατί υπάρχει επιστήμη. Εφόσον υπάρχει επιστήμη τη στατιστική, δημοσκόπηση ή οτιδήποτε άλλο, μαθηματικών γενικότερα, πώ υπερεκτιμά, Δεν είχε βάλει τον κίνδυνο τη υπερεκτίμησης μέσα. Και γιατί υπερεκτίμησε μόνο τη Δούρου και δεν υπερεκτίμησε και του άλλου. Γιατί με το ΣΥΡΙΖΑ να γίνει υπερεκτίμηση. Και κατέληξε ο Πρετεντέρη σε αυτό το κομβικό ερώτημα, ότι είναι και λίγο θέση, δεν είναι απλά ερώτημα, ότι είναι δύσκολο να πιάσει. Την ψήφο του ΣΥΡΙΖΑ Η ψήφος του ΣΥΡΙΖΑ όντω δεν πιάνεται εύκολα Χρειάζεται να αυτό το όργανο το κατάλληλο για να τη συλλάβει Τι συμβαίνει, μήπως είναι δύσκολο να πιάσετε την ψήφο του ΣΥΡΙΖΑ Έλα το, έλα λέει Freeze, μη λέω, put Την ψήφο στο ΣΥΡΙΖΑ Down flew the man Μήπω είναι δύσκολο να πιάσετε την ψήφα του ΣΥΡΙΖΑ, Μισό λεπτό. Για τον κύριο Σακελαρίδη η υπερεκτίμηση ήταν το πολύ 2%. Το Είσαι δίνατε μπροστά όμω. Ορίστε. Το δίνατε μπροστά πίσω όταν είμαστε στο 20 με 22. Σωστό. 21 δεν έχει. Και, ο, και το Δρύτσα λίγο παραπάνω. Στο Δρύτσα υπήρξε μια εκεί επίσης αντίστοιχη θέση. λίγο παραπάνω δίνατε. Ναι. Η οποία την συμπαρέσυρε η μεγάλη υπερεκτίμηση τη κυρία Δούλη. Μάλιστα. Η υπερεκτίμηση μία συμπαρέστησε την υπερεκτίμηση την άλλη. Γιατί δεν τα υποεκτιμούσαν ταυτόχρονα για να έρθουμε σε μια ισορροπία. Ακατανόητα, εκεί ήταν το παρτάλι, όντω, στις 8 με 9 χτε βράδυ. Εκεί ήταν η σατυρική ζώνη, δεν ήταν αργότερα. Διότι έγινε προσπάθεια να δικαιολογηθεί με την υπερεκτίμηση όλο αυτό το χάλι που είδαμε την Κυριακή και το σκητάλι. Η ακούσαμε, την πήρε και ο Ηλίας Νικολακόπουλο. Μια υπερεκτίμηση του ΣΥΡΙΖΑ περί το 2% είναι όντω ένα σταθερό φαινόμενο. Το οποίο σκεφτόμαστε πώ μπορεί κανεί να το αντιμετωπίσει. Αυτό είναι ενδιαφέρον που λε. Δηλαδή, σταθερά υπερεκτιμάται ο ΣΥΡΙΖΑ από κατά 2% το, περίπου. Από τον Ιούνιο του 2012 το είδαμε και. Τότε στο... ήταν η δύναμη ισοπαλία και τελικά οι τρει μονάδε μπροστά είναι η Νέα Δημοκρατία. Ναι, αυτό σημαίνει μια υπερεκτίμηση περίπου 2%. Συμβαίνει. Μήπως είναι δύσκολο να πιάσετε την ψήφο του ΣΥΡΙΖΑ έλα το, έλα το, λέει. Φρίζ! Φρίζ, λέω. Put. Την ψήφο στο ΣΥΡΙΖΑ Down, Μετά την κότα θα πιάσουμε και την ψήφο στο ΣΥΡΙΖΑ Διότι μας διέφυγε αυτή η ψήφος Να μιλάμε έξι μήνε για την περίφημη ψήφο στο ΣΥΡΙΖΑ Και ξαφνικά αν μπορούμε να την πιάσουμε εκείνο το βράδυ Ή να την υπερεκτιμήσουμε Την πιάσαμε αλλά και την υπερεκτιμήσαμε ταυτόχρονα όλα μαζί Και βγήκε το συμπέρασμα, αφού για πέντε λεπτά η απάντηση στο ερώτημα τι πήγε στραβά ήταν η υπερεκτίμηση, το οποίο γεννάει νέο ερώτημα: Γιατί υπερεκτιμήσατε, δεν το έκανε κανεί στο πάνελ. Κάποια στιγμή λέει τρέμι, Τι έγινε, γιατί υπερεκτιμήσατε, έκανε την αυτονόητη ερώτηση και δόθηκε η απάντηση ότι οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ, αυτοί που είναι έξω εκεί στα προάβλια και στα σχολεία, είναι πολύ πρόθυμοι και πάνε μόνοι του στα exit polls και δηλώνουν αυτά που δηλώνουν. Άρα, πού οφείλεται όμω αυτό. Άρα έχουμε προφανώ μια μεγαλύτερη προθυμία. Των uh, ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ να προσέλθουν στα exit poll. Περάστε κύριοι, σιγά σιγά, μην βρείτε σιωστισμό, διότι ο σιωστισμός φέρνει την γρήπη. Μια μεγαλύτερη προθυμία των uh, ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ να προσέλθουν στα exit poll. Περάστε κύριε, περάστε, δεν έχουμε κλανητή σε αυτή. Τα exit poll όσο Μάλιστα. και να είναι έξω από τα εκλογικά τμήματα έχουν ένα ποσοστό αρνήσεων. Το ποσοστό αρνήσεων κυμαίνεται από 10% 15%. Είναι πάρα πολύ οι μικρό οι άνες, για δημοσκόπηση. Η, η, η είναι πιο είναι πρόθυμοι να μετάσχουν στην ΕΠΑ οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ. κύριε! εδώ, ρε μου, Ά, εδώ διώχνει έναν ψηφοφόρο άλλων κομμάτων. Γιατί θέλει να έρθουν οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι είναι πρόθυμοι. Γεννιούνται αυτοί οι ψηφοφόροι ξαφνικά. Είναι πρόθυμοι για πολλά. Από ό,τι ξέρουμε, είναι και ένα από αυτά. Είναι να πάνε στα exit polls Μόλι δουν εκεί κάλπη και κάρτα οτιδήποτε άλλο να συμπληρώσουν ή να δηλώσουν τι ακριβώς έγινε να ακούσουμε έξω από ένα σχολείο τι συνέβη την Κυριακή περάστε κύριοι περάστε δεν έχουμε κάνει περάστε εδώ το αξιοπερίογον θέαμα της περιφέρειας. τα exit poll περάστε κύριοι τι θα γίνει με σένα περάστε είπα κύριοι στα exit poll κύριοι στην κάλπη του exit poll Και βρέθηκε υπερεκτιμημένη η κυρία Δούρου, με την υποεκτίμηση τεσσάρων αντιμνημονιακών υποψηφίων. Και μια εξήγηση ταυτόχρονα. Ο Αυλονίτης καλύτερα θα τα έκανε τα exit poll, παρόλο που καλούσε στην ταινία για ένα τσίρκο που ήταν εκεί. Δεν απέχει. Πολύ. νομίζω οι ελληνικές ταινίε έχουν δώσει τις απαντήσεις για όλα αυτά που συμβαίνουν και θα συμβούν από ό,τι φαίνεται στις μέρες μας. Ο Σταύρο Θεοδωράκη είναι η νέα ελπίδα αυτού του τόπου. Μάλλον ο Γκλέτσο είναι η πιο νέα. Η πρώτη-τελευταία ελπίδα είναι ο Σταύρο Θεοδωράκη, ο οποίο μπορεί να πάει να διαπραγματευτεί τα εθνικά μα θέματα. Δεν το λέμε εμεί, σε καμία περίπτωση δεν θα του δίναμε ούτε μια κότα να μεταφέρει από εδώ μέχρι τι Βρυξέλλες. Ο ίδιο όμω θεωρεί ότι μπορεί να λύσει τα θέματα. Και γιατί μπορεί να λύσει τα θέματα, θεωρεί ο Σταύρο Θεοδωράκη, γιατί μπορεί να διαπραγματευτεί, επειδή έχει διαπραγματευτεί τα συμβόλαιά του με τα κανάλια.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 Πρέπει να ξέρετε ότι εγώ προσωπικά είμαι πολύ καλό στα παζάρια και στι διαπραγματεύσει. Λοιπόν, να ψυχολογήσω τον άλλον και να κάνω μια καλή διαπραγμάτευση. Και να διαπραγματευτώ καλύτερα, α πούμε, από το μια πώληση μέχρι ε, μια αγορά ή ε, κάποιο εθνικό ζήτημα. Μπράβο! Είχε πάρει κάτι δερμάτινα από το Κουσάνταση, είχε κάνει ένα παζάρι όταν είχε πάει τελευταία φορά και το είδο ότι είναι εύκολο. Σου λέει: Θα πάω και στι Βρυξέλλε. Δερμάτινα δεν θα πάρω, δεν θα φέρω. Αλλά ένα εθνικό θέμα που να έχει να κάνει με το Αιγαίο, με την Ελλάδα, με τη Θράκη θα το διαπραγματευτεί. Το νέο αίμα στην πολιτική ζωή του τόπου είναι πολύ ελπιδοφόρο, όπως μπορεί να καταλάβει ο καθένας και διαφέρει και από το παλιό αίμα. Αυτό είναι το ουσιαστικό, δεν τάζει λαγούς με πετραχύλια και έχει και σοβαρότητα αντάξια των περιστάσεων. Είπαμε για νέο αίμα, έχουμε και νέο αίμα όχι μόνο στο ποτάμι αλλά και παραδίπλα. Ποια νοήση η κατέρα. Μαρία Σπυράκη, υποψήφια με τη στην Ευρωβουλή. Άλληψιά, του Μακαρίτη και του Κεθοδωρή, του γιου του, του Ανέστη, του Τρένικα και της της του Μακαρίτη, του Δημήτρου, του τη Τι κοπέλα μου. Ξαδέρφια, είμαστε με την Η λιτότητα θα τελειώνει, θα το λέμε. Μαρία Σπυράκη, υποψήφια με τη Νέα Δημοκρατία στην Ευρωβουλή. Γεια σας Σπυράκη, πριντετέρι πώς είστε καλά, χαίρον πολύ, σας βλέπω. Είστε καλά. Χρόνια ήθελα και... να σας συναντήσω από κοντά. Και, και, και, και εγώ πράγματι σας ασταμάζω, σας έβλεπα στα πράτηρα. <laughs> <laughs> <laughs> Κάναμε τις συστάσεις της απαραίτητες. Είναι η Μαρία Σπυράκη, του Ντράμπαλη, αυτού εκεί που ανταμόσανε και βρέθηκαν και ξαδέρφια Λογικό είναι, χθε βράδυ ήταν στην Ανατροπή, αισθάνθηκε την ανάγκη να συστηθεί. Συστήθηκε και ο Περτεντέρης. Καλές είναι οι εκπομπές, ανταμώνουμε εκεί οι Έλληνες. Αυτοί που πάνε στα πάνελ και ανταλλάσσουν τι γνωστέ απόψει. Η λιτότητα που θα τελειώσει, το ακούσαμε, είναι του κυρίου Μιλιού. Τελειώνει και η λιτότητα, ξεχάσαμε να σα το πούμε. Είναι πολύ ευχάριστο αυτό. Μιλιό είναι εκπρόσωπο. Μιλιό είναι ευρωβουλευτή και υποψήφιο και από το ΣΥΡΙΖΑ, στέλεχο τη οικονομική εκεί ομάδα, ο οποίο έκανε έναν υπολογισμό, είχε και το βορείδι απέναντί του, έκανε έναν υπολογισμό για την ανεργία. Και επειδή είναι ένα θέμα πολύ ιδιαίτερο η ανεργία, θα μάθουμε τώρα ακριβώ σε πόσα χρόνια. Θα αντιμετωπιστεί το τεράστιο αυτό θέμα. Και μιλάτε το... ο ένα πάνω στον και άλλο για την, την πολιτική. Όταν είχαμε επενδύσει, παρήγοντα 40.000 νέε θέσει εργασία το χρόνο. Ε. Για κάντε ε. τη διαίρεση 1.600.000 για 40.000. 1000, είναι 40 χρόνια περίπου αυτό είναι το πρόγραμμά σας μια διευστική κοινωνία που θα αφήνει στο περιθώριο εκατοντάδες χιλιάδες νέους ανθρώπους εκατομμύρια ανέργων Εσείς έχετε μια απάντηση στην οποία αύριο το πρωί το 27% της ανεργία θα πάει στο 10% θα πάει έχετε πάρα πολύ γρήγορα απάντηση. διότι έχουμε την συγκεκριμένες έχετε και την ευγενή καλοσύνη να μας την πείτε σας για να μην έχουμε και να την φορές. εφαρμόσουμε θα τελειώνει, σας το λέμε Ωραίο, αυτό είναι πολύ ευχάριστο πραγματικά ακούσατε έναν υπολογισμό και πολύ ωραία τα λέμε συμφωνούμε με αυτά που λέει ο κύριος Μιλιος ότι δηλαδή το 1.640 έκανε τον υπολογισμό αν έχουμε επενδύσεις, μάλλον λέει όταν είχαμε επενδύσεις 40, 000, αυτό σημαίνει 40.000 Άτομα το χρόνο το χρόνο να προσλαμβάνονται. Είναι αληθινό, έτσι λειτουργεί το σύστημα, δεν μπορεί να απορροφηθεί το σύνολο των ανέργων και έκανε τη διαίρεση και πολύ σωστά βγαίνει 40 χρόνια. Και ορθώς ρωτάει η Διπλό Βορύδης, εντάξει με μας, αν έχουμε επενδύσεις που δεν έχουμε επενδύσεις, 40, σε 40 χρόνια, 40.000 κάθε χρόνο. Με σας, με εμάς λέει γρηγορότερα. Τι είναι αυτό το διαφορετικό που θα κάνει ο Μιλιός, Και δεν το λέει τόσο καθαρά ώστε να δούμε και ποια θα είναι η διαφορά. Δηλαδή 40.000, αν έρθουν επενδύσει, δεν προβλέπεται τίποτα στον ορίζοντα. Αν έρθουν επενδύσει και πάντα δεν μιλάμε για τι συνθήκε δουλειά, το αφήνουμε απ' έξω. Τι είναι το διαφορετικό που θα κάνει οι ημιλιώτε, ώστε το 40.000 να γίνει τι και σε πόσα χρόνια. Σε 40 είναι το σχέδιο Βορρήδη και Νέα Δημοκρατία. Συμφώνησαν και οι δύο. Ποιο θα είναι αυτό το χρονικό όριο που θα αντιμετωπιστεί. Θα φτάσει δηλαδή στο 10% η ανεργία, δεν το παρακολουθήσαμε. Αυτό αποδεικνύει και την κοροϊδία, βέβαια, τη συνολικότερη, διότι η ανεργία είναι τόσο μεγάλη που δεν θα αντιμετωπιστεί ούτε σε 10, ούτε σε 20, ούτε σε 30, ούτε σε 40 χρόνια, ακόμη και αν είναι καλύτερα και πολύ καλά τα δεδομένα. Κοροϊδεύουν τον κόσμο, κοροϊδεύουν την κοινωνία πάνω σε ένα πολύ ευαίσθητο, πάρα πολύ ευαίσθητο θέμα, χωρί να λένε την αλήθεια. Τάζουν χρόνια προσλήψει. Το νέο αίμα που λέγαμε και πριν, που διαφέρει πολύ από το παλιό αίμα. Την ώρα που είχαμε τα exit polls που ήταν αυτά που ήτανε, οι φίτσουλες, όπως λέει ο περτεντέρης, έβλεπαν βούτσα. Στη μέτρηση της τηλεθέασης, την ώρα, 7 η ώρα που άρχισαν οι δημοσκοπήσεις, πρώτο κανάλι στο δυναμικό λεγόμενο κοινό 1845, είναι πόσο είναι, ήταν το Σταρ, <laughs> το οποίο έπαιζε, το ξέρει η κυρία Καρνή, έπαιζε τον άνθρωπο τη Καρπαζιά. Με το Βουτσά. Λέει πολλά για την απαξίωση. Ακόμη και τη ψήφου που εκφράστηκε και με την αποσύρ. Δεν περίμενα να το πείτε αυτό, γιατί είναι απλά με αριθμητικά. Το αντίθετο δείχνει. Ότι το 82% του δυναμικού κοινού καθόλου ώρα μπροστά στη ώρα δεκα, δεκα, του τα εκα, και περίμεναν να δει τι θα βγάλουν στου δήμου Και ένα 18% φίτσουλε βλέπανε που βουτσά. Yeah. Οι φίτσουλε που βλέπουν οι βουτσά. Γιάννη Πρετεντέρη, χθε βράδυ, δεν είναι ελληνοφρένεια. Βεβαίω, όπω κάθε μέρα, μία με δύο. Και αυτή την πολύ ιδιαίτερη εβδομάδα που συγκεντρώνουμε τον νου για να πάνα κάνουμε το σωστό την. Κυριακή και ξέρετε την άριστη σχέση που έχει ο ελληνικός λαός με το σωστό 2.11.208.200 Να μοιραστείτε εκεί τα, τα δέοντα με τον αποστόλη Μέλη e στέλνουμε στη διεύθυνση studio papakirialfm.gr Και ο θέλει να στείλει SMS γραφή Real Και ενώ no, το μηνυμά του αποστολή στο 54% Αυτό στοιχίζει 1,23 ευρώ Η Κατέρινα Βουτσά ρυθμίζει τον ήχο Και η Νίκη θα γιορταστεί την Κυριακή Δεν ξέρω στην Ελλάδα, αν θα γιορταστεί, θα το δούμε, αλλά στην Ιταλία θα γίνει χαμός. Να δώσουμε τη μάχη πόρτα-πόρτα, ψήφο-ψήφο, μέχρι την τελευταία στιγμή, για να είμαστε εμείς η ευχάριστη έκπληξη των εκλογών στην Ιταλία. Και Ελλάδα, κύριε. Για να πανηγυρίσουμε μαζί την Κυριακή το βράδυ τη μεγάλη νίκη στην Ιταλία. κύριε. Cittadine, cittadini di Bologna, amici e amici, compagni e compagni, buonasera. δεν έκλεισα <στονίτλια> την έρτα, εγώ πήγα να ανοίξω την δημόσια τηλεόραση <στονίτλια> δεν <στονίτλια> την έκλεισα εγώ η λιτότητα θα τελειώνει σας το λέμε <στονίτλια> <στονίτλια> πρέπει να ξέρετε ότι εγώ προσωπικά είμαι πολύ καλός στα παζάρια και στις διαπραγματεύσεις δηλαδή είμαι καλός μπράβο <στονίτλια> <στονίτλια> Ποια νοησύτηκα τέρα Μαρία Σπυράκη υποψήφια με τη Νέα Δημοκρατία στην Ευρωβουλή Τι λες κοπέλα Τι συμβαίνει μήπως είναι δύσκολο να πιάσετε την ψήφο του ΣΥΡΙΖΑ Έλα το Έλα το λέει Φρίζ Μίγες λέω Την ψήφο στο ΣΥΡΙΖΑ Ντάουν σλούλη Λέμε, ναι, στον κύριο Τσίμπρα και τον ΣΥΡΙΖΑ, όχι την προοδευτική σταθερότητα. Η υποεκτή... υπερεκτίμηση του της ψήφου Δούρνου, να το πω έτσι. Ναι. Συνοδεύεται από μια υπερεκτίμηση τη ψήφου Δρίτσα, από μια υπερεκτίμηση της ψήφου Σακελαρίδη και ταυτοχρόνω από μια υπερεκτίμηση τη ψήφου του ΣΥΡΙΖΑ στι εκλογέ του Ιουνίου του 2012. Για τον κύριο Σακελαρίδη, η υπερεκτίμηση ήταν το πολύ 2%. Το Δρίτσα υπήρξε μια εκεί επίση αντίστοιχη θέση. Σε όλους λίγο παραπάνω δίνατε. Η οποία. Την συμπαρέσυρε η μεγάλη υπερεκτίμηση τη κυρία Δούρου. Μία υπερεκτίμηση του ΣΥΡΙΖΑ περί το 2% είναι όντω ένα σταθερό φαινόμενο και βρέθηκε υπερεκτιμημένη η κυρία Δούρου. Μία υπερεκτίμηση που ήταν περίπου 5 ποσοστιαίε μονάδε. Αυτή η υπερεκτίμηση συνοδεύτηκε με μία διασπασμένη υποεκτίμηση σε άλλου 4 ή 5 συνδυασμού. Α, ο Ηλία Νικολακόπουλο εξηγεί τι ακριβώ συνέβη την Κυριακή το απόγευμα. Πολλά από θα ζήσουμε γιατί ακολουθεί και άλλη Κυριακή. Φαντάζομαι θα έχει εξιτπόληση με και υποεκτιμήσει. Ο κύριο που ακολουθεί είναι ο Θόδωρο Πάγκαλο, ο Τζήμερο, ο Κασιδιάρη. την κάτια μακρύτα, λέει, ο Τζήμερο, ο Κασιδιάρη ή ο αξιωματικό υπηρεσία του Νταχάου. Η Χρυσή Αυγή είναι ένα φρούτο το οποίο φίτρωσε και ορίμασε στο κενό νομιμότητας που δημιουργήσε το πολιτικό σύστημα μέχρι τώρα. Τα κόμματα όπως τα ξέρουμε, είναι η Νέα Δημοκρατία, το Πασόκ, αλλά και η αριστερά, ήταν κόμματα τα οποία χάιδευαν την ανομία και την εξυπηρετούσαν. Είτε άμεσα, δηλαδή δεν γουστάρω, δεν το κάνω, νόμος είναι το δίκιο του εργάτη ή ανυπακοή και απειθαρχία, όπως ακούγαμε μέσα από το Κοινοβούλιο, είτε έμεσα. Ο Τζίμερο, κερδίσατε. Είναι ο Τζίμερο, δεν είναι αξιωματικό υπηρεσία του Νταχάου. Αλλήλω δεν θα ζούσε άλλωστε εκτό αν ξαναφτιαχθεί στο Νταχάου ή κάπου εκεί γύρω, κάτι καινούριο και πιο μοντέρνο. Ε, είναι ο Τζίμερο, ο οποίο λέει, αν καταλάβατε, ότι η Χρυσή Αυγή ε, βρήκε ένα έδαφο το οποίο είχε δημιουργηθεί από το σύνθημα νόμο είναι το δίκαιο του εργάτη και από την ανυπακοή και απειθαρχία που έλεγε το κουκουέ μέσα στη Βούλη. Αυτό εννοεί, και αν δεν το καταλάβατε την πρώτη, το είπα αμέσω μετά. Με σχωρείτε, Πώς συνδέει τη Χρυσή Αυγή με το Κομμουνιστικό Κόμμα που μάλιστα δεν Διό... πρόκειται δίξει. για δύο σας φασιστικά παρακαλώ. μορφώματα. Είναι ένας πολίτης που έκανε την ερώτηση χτες βράδυ στον Ενικό και απάντησε ο κύριος Τζίμερος, γι' αυτό τον βάλαμε έτσι τώρα στην αρχή. Είναι δικό σας, 211 208 200 σας τον παραδίδουμε σε όλους εσάς που θεωρεί το ΚΚΕ και τη Χρυσή Αυγή το ίδιο και ίδια φασιστικά Μορφώματα όπως τα αποκαλεί. Δικό σας το συγκεκριμένο τηλεφωνικό αριθμό σας περιμένει ο αποστόλης. Ναι. Φοβάμαι, καλησπέρα. <laughs> καλησπέρα, ορκού. Πού είσαι, μανία? <laughs> τι έγινε, Άννα. <Πεδά. laughs> φοβάμαι, σηκάνω χαλκομανία τώρα αυτό που θα πω. Εγώ, Εγώ φοβάμαι <laughs> όλα αυτά που θα γίνουν για μένα. Χωρί εμένα, <laughs> <laughs> με αγάπη θα σου το πω. Υπάρχει σύμπραξη Χρυσή Αυγή και Κουκουέ. Κάτι συμβαίνει. Η μοναδική περιφέρεια στην οποία δεν πήρε μέρο η Χρυσή Αυγή είναι η μοναδική περιφέρεια που είχε αύξηση το Κουκουέ. Τσι οπειλή ή οι κομμουνιστέ άλλε περιφέρεια ψηφίζουν Χρυσή <laughs> Εγώ θα σου πάρεις φίλε; απάντηση καλό. Μαλακία στον εγκέφαλο λέγεται Συριζέικη μαλακία στον εγκέφαλο Τι εσύ έχει πιάσει πες μου Βρισκείς. Δεν χρειάζεται να το βρω Μουρθέ έτοιμο Τι έγινε το κουκουέ επιτέλους κατάλαβε Πως ο ΣΥΡΙΖΑ αποτελεί το δεκανίκι της πλουτοκρατίας Επιτέλους το καταλάβατε Πως κορεδεύει τον κόσμο Είναι η εναλλακτική μορφή τη πλειοκρατία, το ΣΥΡΙΖΑ. Εσύ τι είσαι, δεν καταλαβαίνω. Με μπερδεύει. Εγώ ο είμαι χρυσαυγίτη σήμερα. Α, ναι, χρυσαυγίτη, ναι. Να σου πω, και πώ είναι ένα χρυσαυγίτη, για παίρνει την εμπειρία. Ε, είναι πάρα πολύ ωραία, είσαι ελεύθερο, είσαι ανεξάρτητο, δουλεύει αλλιώ στη ζωή. Ναι, λάρε, φίλε. Έχει ρίψα για ζωή προς άσου, είναι σου, είναι πολύ ωραίο. Ζήψα για Ζά, ζωή μόνο, πιστεύτε. για ζωή δίψα. Να αγωνίσει για τηλελευθερία, είναι Για έμα λίγο δίψα καθόλου. Δηλαδή εκεί που στεγνώνει το στόμα, δεν θε να μαχυρώσει ένα Πακιστανό. Ακόμα και ο γερό σκληνή σήμερα για το Δημαρχόπουλο. Ποιο Δημαχόπουλο. Το ναι. Τονάρι σπιωτόπουλο, αυτό το Δημαρθόπουλο. Έ αυτό, αυτό. Ένα είναι το κοινό. Λέει, ουρανί. <συσχελίσεις> Εσύ πιλιοτόπουλο, δεν φύψε. Κλέει και άσφατο <συσχελίσεις> ακόμα. Όλα κλένε. Καλείχοι τα δέντρα. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Και η ακροδεξί <συσχελίσεις> χωρί ταυτότητα. <συσχελίσεις> <συσχελίσεις> <συσχελίσεις> όλοι κλένε. Γιτώσαμε οι μετανάσει <συσχελίσεις> που θα του πήγαινε το τραμμή στα μένουν όλοι οι μετανάσει στο κέντρο τη Αθήνα και θα του πάει <συσχελίσεις> στο σχιστό. Άσε <συσχελίσεις> μεγάλε. Πε λίγο την αλήθεια, που ξέρει λίγο πιο πολλά πράγματα από εμά. Τι φταίει αυτό που το νερό που πίνουμε, το φαγητό που τρώμε, ο αέρα που μυρίζουμε. Ο αέρα που μυρίζουμε δεν είναι απλό αέρα που μυρίζουμε, είναι ψεκασμένο ο αέρα που μυρίζουμε. Αυτά που βλέπουμε στην τηλεόραση. Νομίζω είναι αυτή που σα δέρνει. Λε, αι. Ναι, ναι, είναι στο DNA. Είναι μεγάλη, αι. Oh. Δεν είναι ότι είναι μεγάλη, είναι ότι δέρνει άσχημα. <σχεσίλυν> αυτό είναι το κακό. <Συλίδευ> ναι, για yeah. ήθελα να πω. Και εγώ το δικό μου μήνυμα να στείλω. Ναι, ναι, ναι. Γιατί περιμέναμε εδώ πέρα, ήταν κάτι παραλήπτε, περιμέναμε το μήνυμά σου, λέγει. Με τα μου θα το πω ότι το μήνυμα των εκλογών είναι ότι για μια ακόμα φορά ο κόσμο το τρώει το φωτόχρονο και δεν το χορτένει. Πού πάει αυτό, είναι διπλή ανάγνωση. Για του Ειρηζέου που βγήκαν στο ε, ε, ε, ε, δεύτερο γύρο, ναι, ε, ε, για του Πασόκου, το για του Δημοκράτε, πού. Περίμενα περισσότερη επαναστατική αντίδραση, άνοδο περισσότερη. Από ποιο κόσμο, παιδί μου. Ήξερε σε ποια χώρα ψηφίζουμε και περίμενε επαναστατική αντίδραση. Είχα μια άλλη Πώ λαό θα πάει την Κυριακή στι κάλπε, Είχα... Από ποιο λαό το περίμενε, Είχα μια ελπίδα. μια ξυπνίδα. Έλα ρε παιδί μου, κοίτα να δει: Ότι θα ξυπνήσει ταξί και συνείδηση. Μια δε... σου την τροφοδότησε καλή αυτή την ελπίδα. Τι, Ναύρα. Πά καλά, πού ζει και εσύ. Έλα Να, τρέφω κι εγώ αυταπάτε. Μην τρέφει, <laughs> Ή με το κεφάλαιο, ή με τι βαρβάτε. Τέλο πάντων. Όπω λέει το τρακούδι, ένα το χελιδόνι και άνοιξε ακριβή για να γυρίσει ο ήλιο στα Λιβλιά Πολύ. Τι είναι αυτό, Πάολά. Ρε Τόλι μου, εντάξει, οικολόγια που ψήφισαν τα μνημόνια και όλα αυτά, Αυτοί έχουν, έχουν υπογράψει το θάνατό του, εντάξει. Τα 2 εκατομμύρια σκάρτα που είναι οι άνεργοι, που μαζί με του συγγενεί τα 4 και μισούν πέντε, τι ψηφίσανε, Ρε Αποστόλη μου, Μποράουμπι. Μετά έχει ο Σαμάρα, έχει χαρά, λέει που προχωράει καλά. Ποιο? Το Πασόκρι πιο πάνω από το Σαμάρα. Για καμαβάρι, θα πάρει Θεσσαλονίκη. Καλά, με βιάζει, και εσύ έχει μια Κυριακή ακόμα. Ναι, Εντάξει, αλλά πρέπει να σου πούμε για τι δημορικέ εκλογέ και τι νομομαρτιακέ. Μα ψηφίζουμε πρόσωπο, νομίζω. Δεν ψηφίζουμε Ρε, κόμμα. Το, Αυτό που είναι. ισχύει πριν τι εκλογέ δεν ισχύει και μετά. Δηλαδή, μετά τι εκλογέ είναι χρωματισμένοι όλοι πριν τι εκλογέ είναι ανεξάρτητοι. Τι έχω παρεξηγήσει, δεν μπορεί. Εδώ στο κερατσίνη. Στο κερατσίνη. Α, παπα, μου λες για ε, βάλανε <Λε> <Λε> Δεν μπορεί, τον χαλάει το κερατσίνη. Ο Γραμματικάκη, δεν το έχω δει. Το άκουσα. Άκουσα μια απλή φωνή. Δεν μπορώ να αναγνωρίζω και όλε τι φωνέ και μου με διορθώνετε εδώ ότι δεν ήταν απλό πολίτη, ήταν ο Γραμματικάκη. Ο Γραμματικάκης, καμία αντίρρηση, δεν αλλάζει τίποτα τα όσα είπαμε. Έτσι κι αλλιώ ήταν μια παρότρινση, ένα ερέθισμα να βάλουμε το τζίμερο για να σχολιάσετε εσεί στον αποστόλι έξω και να τα ακούσουμε αύριο. Τώρα διαφημίσει. Otwórzcie oczy, czas się πόρτα Dosta ψήφο dosta jest, dosta Για να είμαστε εμεί η ευχάριστη έκπληξη των εκλογών στην Ιταλία. Η Ελλάδα, κύριε. Για να πανηγυρίσουμε μαζί την Κυριακή το βράδυ τη μεγάλη νίκη στην Ιταλία. Η Ελλάδα, κύριε. Να πανηγυρίσουμε και εδώ είναι το θέμα, όχι μόνο στην Ιταλία. Να πάρουμε πλοία, αεροπλάνα, να πάμε να πανηγυρίσουμε στη Ρώμη και στη Μπολόνια και στο Μιλάνο. Έχουμε και εδώ πλατείε που μπορούμε να στήσουμε ένα χώρο. Θα τα δούμε όλα αυτά την Κυριακή. Έχουμε μέρε μέχρι τότε και δύσκολε μέρε και νύχτε κυρίω. Ο Βενιζέλο έλυσε το θέμα τη. Μάλλον μισοέλυσε, γιατί ακούγαμε και το μιλιό πριν. Βρήκε τη λύση ο Βενιζέλο στο θέμα τη ανεργία. 1,5 εκατομμύριο επίσημοι άνεργοι. Το 950.000 του έχει εξασφαλίσει. Θα ακούσουμε το απόσπασμα. Στο ενδιάμεσο θα ακούτε και τα μετρήματα, γιατί είναι δίπλα μια παλιά αριθμομηχανή και μετράει τα, τα νούμερα και πώ ακριβώ θα αντιμετωπιστεί η ανεργία. Μέσα από την εγγύηση για του νέου που είναι ένα πανευρωπαϊκό πρόγραμμα. Αυτό όλο μαζεύει 300.000 θέσεις εργασίας, μπορούμε να έχουμε 45.000 θέσεις στον πρωτογενή τομέα, με μία-μία, αγροτική παραγωγή, κτηνοτροφία, αλληλία κλπ. 77.000 θέσεις στην ενέργεια, την ποσοσία του περιβάλλοντος, στον χώρο του τουρισμού, 260.000 θέσεις εργασίας του ηλεκτρονικού εμπορίου 240.000 θέσει εργασία από την ναυτιλία είναι αδιανόητο η ναυτιλία να μην δώσει 10.000 θέσεις το ελάχιστο λέω. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι τα έχουμε μετρημένα ένα-ένα και αυτό είναι η μεγάλη ελπίδα της επόμενης περιόδου. Yeah! 250.000 είναι όλα αυτά που ακούσατε και έχει βάλει το ελάχιστο της ναυτιλίας που είναι και βασικός πυλώνας της οικονομίας. Ε, δεν θα δώσει 10.000 στη ναυτιλία. Έχει τεκμηριωμένο πρόγραμμα, το ακούσατε, έτσι θα λυθεί η ανεργία. Δεν είπε σε πόσα χρόνια, αλλά δεν θα είναι και τα 40 που έλεγε ο Μιλιός. Θα είναι λιγότερα γιατί ξέρει ο Βενιζέλος από τέτοια θέματα. Λαός, μέρος βου. Γεια σου, Αποστολή. Yeah. Λοιπόν, α, ήθελα να σε ρωτήσω κάτι, Ρεσί Αποστολή. Ε, για όλου έχει κάτι να πει και καλά κάνει, αλλά δεν σ' άκουσα να λε τίποτα αρέσει για αυτού του Μητσοτακίου, του Μπακογιανέου, εκεί που με το που γεννιούνται μπαίνουν στην πολιτική και κυβερνάνε την Ελλάδα. Αν ε... κάτι ε... δεν έχουμε πει ποτέ, είναι και του Μητσοτακίου. Έχει δίκιο, μα έπιασε. Λοιπόν, έχουμε σχέσει. Έχουμε σχέσει. Ακριβώ αυτό θέλω να πω. Γιατί δεν σ' άκουσα να για τον Γιώτη που τον ψηφίζουν κιόλα. Τίποτα καλέ, τι να πούμε, κουβέντα. Θα σου πω την αλήθεια. Είμαι υιοθετημένος μάλιστα, από την ActionAid, γι' αυτό έχω μεγάλη υποχρέωση. Μάλιστα, Τι να πω? ακριβώς, κάτι τέτοιο πες, δεν ξέρω, εσύ θα μου πεις. Τώρα βέβαια πως πήγα στον Αλφα και δεν πήγα στον Αντένα που τα έχουν πλακάκια, με την ActionAid, έτσι. Ακριβώς, ακριβώς, κάτι παίζει, δεν μπορεί. Είμαι αλλεργικός στα φασόλια και δεν μπορούσα το μάικ. Αποστολή, καλημέρα. Γεια. Yeah. Νέος, μοράλης, κλασυδιάρης, παχτάς ψινάς. Ελλάδα 2014. Ακόμα κι αν οι Ευρωπαίοι έψαχναν για πειραματόζωα και δικαίω μα έχουν δεν μα φταίει ούτε το καλό. Στον κακό μα τον καιρό. Άντε καλημέρα. Έλα ρε, Αποστολή. Έλα καλά που παίρνει. Από την Σπάρτη, γιατί. Τι κάνει τη Σπάρτη εκεί κάτω. Η Σπάρτη βγάζει αργητά του και τα τουλή ματιά. Έβγαλε τα τουλή. Τι να βγάλει. Ε? Αχ, αυτό το μάτια να μην έλεγε να καταλάβουμε ότι είσαι ο καλό ταυλάκι <ΣΣΣ> και τι άλλο. Έπρεπε να βάλεις την υπογραφή είμαι με καταβλακιώτησα Λέγε τι θες Λοιπόν, άκου, ξέρεις Πες τι μου θα... ρε ματάκι, πες μου Έχω μόνο εγώ, δεν με νέχεις το... Τι έχεις, τι έχεις Ένα παράπονο έχω μη μου φωνάεις εμένα μωρή <συλίξε> Ένα παράπονο έχω. Ελέγαμε, υπάρχει και αυτό ο Ολυμπιακός και παίρνει ένα πρωτάθλημα και χαιρόμαστε κι εμεί λιγάκι. Μα το κόψανε κι αυτό, ρε. Τολμάμε τώρα να ξαναχαρούμε τον Ολυμπιακό. Λόγο πειραιά, Λόγο πειραιά, λόγω πειρά, ε. Λόγω πειρά, γιατί, λόγω μόραλι. Λόγω τα βγουλάκια λέει. Δεν αφήνω έναν άνθρωπο να ψηφίσει τίποτα άλλο. Όχι ότι θέλει να ψηφίσει τίποτα άλλο, αλλά ε, να ψήφιζε κάτι άλλο. Κοίτα, να δει και έλεγαν ότι η Χρυσή Αυγή δεν πάρει κανένα Να. Όχι, είδε τον τον καλύτερο πειρά. Αποστολή, γεια σου. Να σου πω, τώρα πήρε ένα μαλλίδι τηλέφωνο και είπε το θύμιο ότι είναι σκατό. Μακάρι να είχαμε πάρα πολλού σαν το θύμιο. Λοιπόν, εγώ. Νομίζω θα λέγει εγώ... μακάρι να είχαμε πολλά σκατά, γιατί πολλά σκατά έχουμε. Λοιπόν, του λέω αυτού το τα ακροατή ότι είναι ένα μεγάλο κουράδα. Μια. Μη μεταξύ σα. Σαν αμαρτία. Μονιασμένοι πρέπει να πάμε τη δεύτερη Κυριακή. Όχι. πούσε. <χω> Γεια σου, Αποστολέ. Γεια σου και εσύ. Λοιπόν, δύο πράγματα θέλω να πω. Λοιπόν, πρώτα ότι όσοι περιμένουν να έχουμε λαϊκή εξουσία στην Ελλάδα, α επιτέλους, επιτέλου και α δούμε τι συμβαίνει. Και το δεύτερο είναι ότι α κάνει και ένα βήμα αυτή για καμ... αριστερά εδώ πέρα. Μπα και αλλάξει κάτι σε αυτόν τον τόπο. Όσο διασπάτε, τόσο θα χειροτερεύουμε. Περίμενε, περίμενε. Κάντε ίσω μπερδέψει. Όρισε. Ποιο διασπάτε. Ποιο διασπάτε. Ποιο. Η αριστερά. Ποια η αριστερά, παιδί μου, να συνοηθούμε. Ποια είναι αριστερά. Είναι όλα. <χωλή> αυτοί, αριστερά... Ο ψαργιανός είναι η αριστερά. Ε, όχι, δεν είναι αριστερά. Ο ε, γιατί δεν είναι αριστερά ο ψαργιανός. Δεν είναι αριστερά. Δεν μιλάμε για όλου αυτού. Ο είναι αριστερά. Ο όχι, πίστης... ούτε είναι. Δεν μιλάει για αυτή την αριστερά. Ο, ο Τατσόπουλος είναι. Καταλαβαίνετε, εννοούμε. Τι Όχι, δεν εννοούμε. Και στο δεύτερο, Περίμενε, δεν Οι άλλοι δεν είναι, οι άλλοι είναι. Όλοι οι άλλοι, είναι. είναι. Με την πάρτι του. Μα άμα δεν είναι το ίδιο παιδί μου πώ θα είναι μαζί. Άμα δεν είναι το ίδιο, σίγουρα υπάρχει κάποιο. Είναι η το ίδιο με το ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα. Όχι, ναι, να σου πω κάτι σίγουρα υπάρχει κάποιο κοινού η αντασία έχει μια τάση να συνεργάζεται. Το κουκέδινο είναι όχι αριστεροί Δηλαδή Είχε. όσο λέει ο ΣΥΡΙΖΑ την Είχε. Είχε. να πει Ότι θα, θα οι σε... για στο γύρο. Αυτό δεν είναι ένα καλό βήμα. Για πιο? Για Που βλέπει, α πούμε, περιμένει εσύ να έχουμε κάτι για τα επόμενα 10 χρόνια ή 20. Είναι τόσο όριμο ο λαό, είναι τόσο όριμο ο κόσμο. Οπότε καλώ έχουμε μια χαλαρή αριστερά. Σωστό. Σαν πρώτο βήμα, εδώ. Και κάποια στιγμή έρχεται και ο σοσιαλισμό. θα από Τσίπρα. Σαν πρώτο Ψηφίστε μα τώρα να υπορνητήσουμε το υπάρχον σύστημα. Και όταν οριμάσουν τα πράγματα, το γυρνάμε. Σοσιαλιστές, ξαφνικά. Άρα ξαφνικά. Μαζί, ενωμένη άρα... αριστερά, ρε φιλός. Δεν ξέρω, τα βλέπει και εγώ με παροπίδε. Μου άνοιξαν τα μάτια. θέμα. Πρέπει να ξέρετε ότι εγώ προσωπικά είμαι πολύ καλό στα παζάρια και στι διαπραγματεύσει. Δηλαδή, είμαι καλό. Brawo! Μπορώ λοιπόν να ψυχολογήσω τον άλλον και να κάνω μια καλή διαπραγμάτευση. Και να διαπραγματευτώ καλύτερα ας πούμε, από το μια πώληση μέχρι μια αγορά ή ε, κάποιο εθνικό ζήτημα. Μπράβο! Ούτε εμεί να του γράφαμε κείμενα. Ωραίο είναι πάντως Ο Παντελή Καψή, και αυτό υποψήφιο ευρωβουλευτή τη Ελιά, μεγάλη επιτυχία Όπω και να το δει κανεί, χθε αντάμωσε με έναν πολίτη στον Ενικό και του έκανε κομβική ερώτηση και έδωσε κομβική απάντηση. Κύριε Καψί, σας ε, θυμάμαι πριν περίπου τέσσερα χρόνια όταν η Ελλάδα ήταν ε, πρόσφατο πειραματόζωρο της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου σε μια εκπομπή πάλι του κύριου Χατζη Νικολάου όπου απέναντί σας τότε είχατε τον κύριο Παπακοσταντίνου όπου τότε είχαν κοπεί ο 13 ο και ο 14ος μυθός, και είχατε εξαπολίσει ένα το κατηγορό για το πώ μπορεί ένα πολίτη να ζήσει Χωρί αυτέ τι απώλειε. Λίγα χρόνια μετά ήσασταν εκπρόσωπο του τύπου τη κυβέρνηση Παπαδήμου, όπου πριν από λίγο τον αποκαλέσατε και ω έναν έντιμο άνθρωπο ο οποίο πάλεψε και έκανε διαπραγμάτευση, και νομίζω ότι επί πρωθυπουργία του ίδιου πέρασε ο νέο κατώτατο μισθό, με τελείω ανατροπή δεδομένων. Οπότε αυτά τα αποδέχεστε. Τώρα εσείς είστε υποψήφιο ευρωβουλευτή με την Ελιά, η οποία δηλώνει αριστερά. Πώ μπορούν λοιπόν κάποιε τέτοιε θέσει να ταυτίζονται με ένα κεντροαριστερό ε, συνασπισμό. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Κοιτάξτε, για τον ε, κατώτατο μισθό υπήρχε μεγάλη συζήτηση όταν κόπηκε, έτσι. Αυτή τη στιγμή είναι πάνω από τον κατώτατο μισθό της Πορτογαλίας και κάτω από τη Ισπανία. Έτσι. Είναι μεγάλο ζήτημα σε σχέση με την ανεργία εάν Πρέπει ή δεν πρέπει και σε ποιο επίπεδο να υπάρχει κατώτατο μισθό. Σε σχέση με τον κατώτατο μισθό, να υπενθυμίσω ξανά ότι είναι πάνω από τον κατώτατο μισθό τη Πορτογαλίας α, και α, λίγο κάτω από τη Ισπανία. Α, εγώ θα πρέπει να αισθανθείτε τυχερό. Όχι, δεν θα πρέπει να σταθείτε τυχερό. Αλλά αυτή τη στιγμή το μείζον πρόβλημα στην Ελλάδα είναι η ανεργία. Και εκεί συμπυκνώνεται η απάντηση όχι του καψίμ, όλη αυτή τη πλευρά, ότι εφόσον έχουμε αυτή την ανεργία, μη ζητάτε ανέβασμα μισθών. Η ανεργία λειτουργεί όπως πρέπει να λειτουργεί και γι' αυτό έχει ανακαλυφθεί και εφευρεθεί η ανεργία. Κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος. Λάος ακολουθεί αμέσως μετά μαγκαζίνο με την Κατερίνα Κρυβοπούλ. Εμεί το βράδυ έχουμε τη λεπτική ελληνοφρένεια στις 10 παρα 10. Γεια σας. Λοιπόν, περιστατικό. Ακούς. Ε, εφορευτική επιτροπή χθε. Τι για πε. 7 παρακαλία παρα έρχεται ένας, μπαίνει μέσα μια γριά, 92 χρονών. ανάβει. Του λέει δικαστικό, το αυτοκτώμα". Όχι, λέει, ζή ακόμα. Ήταν να ψηθεί. Ψηφι... Ψηφι... Ψηφι... Μπαταρίε, είχε Μπαταρίε και μου την Γιατί αργήσανε Έ... και μια του σε αιώνα. Την είχε βάλει την είχε συνδέεται με τα στοκίνητο με την μπαταρία. Λες, ε? Την καλά, σου λέει ένα κρατάει. Σας, πω, Αυτό ακριβώς που το από το δόκι Την έβαλε Έλα. μετά στην ανακύκλωση Όχι ανακύκλωση σιγά μου έχει ανακύκλωση τριφυλία Τι πέταξε Είναι. ένα ρέμα κάπου Έλα γεια Ποιος ξέρει πόσες μέρες την είχε στο ψυγείο ποιος ξέρει Έλα δε. Έλα γεια Σου είχα αφιερώσει μια μαντινάδα και σου είχα πει μετά τις εκλογές να την κρατήσεις. Θέλω σήμερα να την ακούσω, Αποστολή. Και αν δεν τη θυμάσαι, να στη θυμίσω τώρα εγώ. Πες τώρα που δεν τη θυμάμαι. Τη μαντινάδα που θα πω, τολή να την κρατήσεις. Γιατί μετά τις εκλογές θέλω να τη θυμίσεις. Έδωσε ο Αντώνης εντολή. Το χρήσμα πάει στον Άρη. Και οι Αθηναίοι Απόστολε του δώσαμε παπάρι. Δηλαδή θα αρχίσουν τώρα κάποιους να σε παίρνουν τηλέφωνα και να θέλει να το κουκουέλα η συσπήρωση δεν πήγε καλά και τι κάνουν και Εσόσον, να φοβούνται όταν το κουκουέ αρχίζει να μην πάει καλά όταν αρχίζει να πέφτει πολύ τότε θα αρχίσουν να φοβούνται ah, Αμαν κάτσε μου φύγανε τα και τσίσα και εντάξει και και τσίσα. Και εντάξει και θα και περιμένουν αυτό το και πω και... Διευθυντά μου, καταιγισμό θα γίνεται σήμερα από τηλέφωνα. Λοιπόν, έχουν αδειάσει όλα τα μαντριά και ψάχνουν του οπαναρέ τα πρόβατα. Ε, θα τα βρούνε, μια εβδομάδα έμεινε. Όχι, Θα προλάβουν να μαζέψουν από εδώ και από εκεί. Τα πρώτα έφανε. Ο άλλο του οπαναρέ, ο βασικό, ο, ο Σαμαρά, το μόνο που βλέπω να προλαβαίνει τώρα, γιατί πέντε μέρε έχουν μείνει ακόμα, είναι να μαζεύει ό,τι έχει μείνει στο μαξί μου. Θα τα πάει πάλι στι υγρού, γιατί πάντα... να πάρει μια μεταφορική κάτι. Μόνο αυτά προλαβαίνει να μαζέσει μέχρι την Κυριακή. Έκανε χθε όμω και τρομερή δήλωση. Αλλά αυτό θα μου πει τη δεύτερη Κυριακή δεν έχουν και τι να ψηφίσουν οι ψηφοφόρ Δεν έχει μπει και κανείς στους βασικούς δήμους έχει, και οι περιφέρειες. Α, ο σου, έχουν να ψηφίσουν του πασόκους. Ξεχάστηκα. Για πες, μαζί με το προδοξιούς αντάμερα. Ο, ο κόσμος επιλέγει τη σταθερότητα, δηλαδή την ανεργία. Τη φτώχεια, τις αυτοκτονίες, τα 300 ευρώ για να δουλεύεις... Μισό λεπτό. Το. Είναι σωστό όμω, γιατί ξέρει τι σου γίνεται. Άρα σου λέει... Σταθερότητα ο άλλο και τα πρόβατα πάνε και ψεφίζουν. 29 στου 52 ο Δήμο. Αν έχει το Θεό σου με μπροστά τη Νέα Δημοκρατία. Πόσο μακρύ είναι αυτό ο λαός τελικά. Και πολύ μπορεί. σωστό είναι. Ξέρει τι σου γίνεται. Έχουμε ανεργία. Όχι, Αλλά μπορεί ναι. να μην έχουμε, μπορεί να μειωθεί. Έχω ανεργία υψηλή. Τέλο, το ξέρω. Θα αυτοκτονούνται κάποιοι. Το ξέρω. Ξέρω. ξέρω. Κάνω προγραμματισμό στη ζωή μου. Ζήτω η Νέα Δημοκρατία. Εσύ τα τελευταία χρόνια έχουν διατελέσει Ανατολάκη Βουλευτή. Συμφωνούμε. Συμφωνούμε, αντικειμενικό. Κούρκουλα, μέχρι και η Υφυπουργό Παιδεία να διδάσκει τα παιδιά μα στη Σελήνη. Α, πολύ. Το... Λίγο αστυνόμο Θεοχάρη. Δεν λέω για του μεταγενέστερου, γιατί είναι όλοι γνωστοί στο Πανελίνιο. Ο, ο Παητέρη. Τι ελπίδα που. Το Παητέρη δεν το λε, γιατί λε το Παητέρη. Ρεσί, φαντάσουν να πάνε τα παιδιά μα στη Βουλή και να κάνει ερώτηση. Περίμενε, καλέ. Η Άννα Νταλάρα, να τα λε όλα, γιατί τα λε όλα. Εγώ ω παιδί μου, την Άννα Νταλάρα, έχει κάνει επιτυχίε, δε φιλεύτα. Η φαντάσου... οποία μπήκε μέσα ω ήσυχο Δαλάρα και ξαδέφει αγκούση. Μπράβο. Σαν εαυτό τη δεν πήκε. Ωραία. Ακολουθήσανε το δόγμα λαλιώτη. Κυβερνήσαμε, οικονομήσαμε, εξαφανιστήκαμε. Και μην πα μόνο σε αυτού του ελαφρού που είναι εύκολο. Που σου βάλω εγώ κι άλλου. Γιατί. Ότι, ότι ο πρωτόπαπα, τι, α πούμε. Είναι τα παιδιά μας Μεγάλο προς. πολιτικό κεφάλαιο, ο πρωτόπαπα. Ο άνθρωπο είναι σχεδιαστή. Σε παρακαλώ. Ποιο καλέ τώρα, έλα τώρα, μη βρισκόμαστε. Σε παρακαλώ. Που τον βαρέσαν εκεί με το σκολό σπιτό. Λοιπόν, φαντάσου τα παιδιά μα ότι πάνε στη Βουλή, κάνει ερώτηση η ρεμπούση. Είναι αναγκασμένο να απαντήσει ο Γεωργιάδη και κάνει παρέμβαση η Τι κα***ο γα... μέλλον μπορώ να έχω αυτή τη χώρα μπορείς να μου πεις Απαπα Γα***ίκαμε Να δώσουμε τη μάχη πόρτα πόρτα ψήφο ψήφο Μέχρι την τελευταία στιγμή Για να είμαστε εμείς η ευχάριστη έκπληξη των εκλογών στην Ιταλία Χιελάδο κύριε Για να πανηγυρίσουμε μαζί την Κυριακή το βράδυ τη μεγάλη νίκη στην Ιταλία Χιλάδω, κύριε Cittadine, cittadini di Bologna, amici e amici, compagni e sera. buonasera. tu <muchy> του tu tu Ε, εγώ αξιώ. δεν έκλεισα την έρτη, Μα... εγώ πήγα να ανοίξω την δημοσία τηλεόραση, έτσι. Ναι, δεν ναι. την έκλεισα Άρα, εγώ. Πιστεύσα. Η λιτότητα θα τελειώνει. Σας το λέμε. Πρέπει να ξέρετε ότι εγώ προσωπικά είμαι πολύ καλό στα παζάρια και στις διαπραγματεύσεις. Δηλαδή, είμαι καλός. Μπράβο! Ποια νοήση είχα τέρα. Μαρία Σπυράκη, υποψήφια με την Νέα Δημοκρατία στην Ευρωβουλή. Τι λέει σκουπέλα, Πολλοί. Τι συμβαίνει, Μήπως είναι δύσκολο να πιάσετε την ψήφα του ΣΥΡΙΖΑ. Έλα εδώ, Έλα εδώ, Έλα εδώ. put Την ψήφα στο ΣΥΡΙΖΑ. Down flowy. Λέμε να έχει τον κύριο Τσίμπρα και τον ΣΥΡΙΖΑ, όχι την προοδευτική σταθερότητα.